Jew. E to se lekko. 2009 Έτος ελέγχου Μιαζει με παράσταση που αρχίζει Ο σκύλος νησαξεί και άρχισε να φρίζει Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχυρίσει Απ' τη τόσα που μας έχει πλημμυρίσει ο Νικρός Αλέξης που θυμίζει πως Η ελευθερία του λόγου ακριβά Πάνε τα χρόνια που με λέγανε Τώρα έχω μου παρανοή Πολλο μα είναι πράτα και μια μου, και το του Αετού. κάθε μέρα το μάτι του Δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια είναι ψυχρό δολοφονία δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή δεν υπάρχει επίθεση, στόχευση προς το μέρος τους έχω δει την προέκταση των χεριών του προς το μέρος των ανθρώπων που ήταν στο σημείο Δεκέμβριος του 2008 6 χρόνια πριν Σάββατο ήτανε σαν αύριο Σάββατο του Αγίου Νικολάου Ο Γρηγορόπουλος, ο φίλος του Ρωμανό και τα υπόλοιπα 15χρονα είχαν κατέβει στα Εξάρχεια. Ξέρουμε όλοι τι συνέβη, το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές, απασχολεί ακόμα. Είναι από τις στιγμές που έχουν σφραγίσει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και έναν απόϊχο τον ζούμε αυτές τις μέρες με πολύ ιδιαίτερο και πολύ έντονο τρόπο. Το τραγούδι για τον Αλέξη, στο τραγούδι για τον Αλέξη είναι ο Παύλος Φίσας.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 Τρίτη πράξη δεν νομίζει πω τα λόγια τελειώσαν ώρα για δράση. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου. Και πε μου πώ σου φαίνονται. Να είναι ο κλειστοί. Η πονογραφία και για χρόνια χορηγία μέσα από θεσμού που του βαφτίσαν καληστία. Αϊδεία με πιάνουνε την τόσα διαφορία. Πώ σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία. Βρίζοντα το μικρό ότι τι θα μου κάνει θα σου κάνω. Να εγώ. Και του λέει θα σου δείξω. Εγώ και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιέ σε ψυχρό. Έβαλαν το όπλο στη φθήκη, τα σκάρια και φύγανε. Το κλίμα.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 Αυτός ο φίλος περιγράφει εδώ αυτό της μάρτυρας, περιγράφουν όλοι αυτοί που ακούσαμε τι ακριβώς έγινε έξι χρόνια πριν εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Αυτός ο φίλος είναι ο Νίκος Ρώμανος. Ε, υπάρχει ένα πρωτοφανές... Κύμα αλληλεγγύη, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, σχεδόν κάθε προηγούμενο και εντό τη χώρα και εκτό. Όπω καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα έχει και μια συγκέντρωση στο νοσοκομείο Γεννηματά. Το απόγευμα έχει συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο Γεννηματά. Την τωρινή συγκέντρωση την κάνουν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του νοσοκομείου. Το απόγευμα έχει, αύριο έχει πάρα πολλέ συγκεντρώσει. Ενώ υπάρχει και μια απαγόρευση τη ελληνική αστυνομία, τη ελληνική δημοκρατία. Γελάτε με όποια όλα θέλετε. Απαγόρευση διαρκεία είναι. Έχει ξεκινήσει από χτε, σήμερα, αύριο. Ε, και καλά, επειδή έρχεται ο Νταβούτογλου. Έρχεται και ο Νταβούτογλου μέσα σε όλα αυτά. Το, θα μείνουμε λίγο στο θέμα Ρωμανού. Νομίζω έχει μια ιδιαίτερη αξία. Ε, σήμερα το πρωί στο Μέγκα στην πρωινή εκπομπή, βγήκε ο δικηγόρο, ο Φραγκίσκο Ραγκούση, ο οποίο και με τον Ρωμανό. Αλλά θέτηκε και πέρα από την, ε, τα, το πρώτο επίπεδο ε, του θέματο. Θέτει και άλλα θέματα και έχει μια αξία τουλάχιστον. Εμείς τώρα που ακούμε, εμείς εδώ εσείς όπου βρίσκεστε να προβληματιστούμε για τα θέματα δικαιοσύνης, δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Τι τελευταίε μέρε επιχειρείται να, α, μια, ένα κοταδισμό γύρω από την πραγματικότητα του θέματο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι εμεί δεν ξέρουμε τι θέλουμε, να μα δίνουν την εκπαιδευτική άδεια και εμεί ακόμα να κάνουμε απεργία πείνα για να εκβιάζουμε πολιτικά και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν ευσταθούν, αλλά είναι ε, και άδικο ένα άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και εσύ να για πολιτικού λόγους να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Φράσει εδώ και τώρα, σαν το σπασμένο φαρμακίο στις δύο η ώρα. σαν το καμένο το γήπεδο, σαν το αμόκ της μηνιάς σου, μέσα από τις βιτρίνες τα θρύβαλα ακούω τη ψυχή σου. Ποτέ δεν διάλεξε ο Νίκο ο Ρωμανός να τελειώσει τη ζωή του. Ούτε επέλεξε καμιά συγκεκριμένη ημερομηνία επειδή ακούω κάποιους συνειρμούς. Απλά κάποιοι του θερούν το δικαίωμα στη γνώση, διαστρεβλώνουν το δικαίωμα αυτό, προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν μια μεγάλη επιτυχία, το ότι μπορεί μέσα από τι φυλακές, κτισμένος πίσω από τα κάγελα και τα μετών να κάθεται να δίνει εξετάσεις και να λέμε ότι αυτή είναι η έννοια της άδεια. Ο δικηγόρο, ο Φραγκίσκο Ραγκούσης θέτει τα θέματα και από νομική πλευρά, αλλά όχι μόνο διότι το θέμα δεν αντιμετωπίζεται μόνο νομικά. Μιλάμε για την απεργία πείνα ενό αναρχικού. Το λέει, το φωνάζει, είναι αναρχικό και μπράβο του, και δικαίωμά του. Λογικό, του συμπαραστατικόμαστε χωρί να είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά δεν έχει καμία απολύτω αξία εδώ που είμαστε. Αυτό είναι ο αναρχικό, Νίκο Ρωμανό, είναι και το παιδί, ναι, που ήταν δίπλα στο Γρηγορόπουλο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο αναρχικό με αιτήματα. Για δημοκρατία, α το πούμε και αυτό, για δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, για να ισχύσει κάποιο δικαίωμα. Χθε είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο και αυτό περιγράφει ο συνήγορο. Εχθέ λοιπόν του δόθηκε μία βοήθεια, ε, όχι υπό την έννοια τη τροφή, αλλά υπό την έννοια τη ιατρική παρακολούθηση. Κάνανε που... χάτι οι γιατροί για να έπεξε, ο άνθρωπο είχε ε, λιποθυμήσει. Ε, ναι. Ναι. Δεν διέκοψε όμω την απεργία, μένει αμετάθετο στι θέσει του, Και δεν έχει τίποτα παρά μόνο την ελπίδα ότι αυτό το δράμα που ζει θα τελειώσει. Όχι με νίκη, όχι με νίκη, με δικαίωση. Η ανεξάρτητη, θα ανεξάρτητη. Μπράβο. Αυτός ο τελευταίος, μέσα στο μυστικό τοπίο του σαβόπουλα αλλά εδώ τραγουδισμένο από την πρώτο ψάλτη και την αφήγηση του δικηγόρου, του κυρίου Ραγκούσι. αυτός ο τελευταίος είναι ο ένας ηθικός αυτούργος, ο κύριος Αθανασίου, υπουργός της ο άλλος ηθικός αυτούργος μέχρι στιγμή, και με λαμπρή πορεία και προδιάθεση να γίνει και φυσικό αυτουργός είναι ο Αθανασίου και ο Σαμαρά. Το Σαμαρά σε λίγο τώρα θα ακούσουμε τον Αθανασίου. Ακούσαμε να μιλάει για τη δικαιοσύνη. Ω ανέκδοτο πάρτε το, το ξέρετε όλοι άλλωστε. Αλλά θα ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Αθανασίου, την ακούσαμε και χθε και σήμερα να την επαναλάβουμε. Έχει μια αξία για το τι ακριβώ θεωρεί ένοχο, ένοχο ο κύριο Αθανασίου ο υπουργό, ο πολιτικό προϊστάμενο τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Και για να καταλάβουμε τον τρόπο σκέψη της πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Εξάλλου, τώρα για το τελευταίο που είπατε για τον Χριστοφοράκο, ότι είπε ότι έδινε χρήματα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει, και Κονδονή, μια βασική αρχή του ποινικού δικαίου που δείξατε: Ότι ο κατηγορ... η θέση του κατηγορούμενο είναι ιερή και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά δεν απεδείχθη ποτέ ότι έδωσε χρήματα στη Νέα Δημοκρατία. ποτέ ότι έδωσε χρήματα στη Νέα Δημοκρατία. Με, παντού, στη αλήθεια, σαν παιδιού, λέει, Με την ίδια κλόνητη πίστη η κυβέρνηση αυτή στηρίζει απόλυτα να ανεξαρτησία τις δικαιοσύνης Μπράβο Και ένα δεύτερο ανέκδοτο Από τον άλλο μέχρι στιγμή Ηθικό Αλλά από ό,τι φαίνεται το πάει κανονικά Και αυτός είχε να γίνει και φυσικός το Τον πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμάρα Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που γνωρίζετε Στα εσωτερικά, στα εξωτερικά Στις καλύτερες στιγμέ η Ελλάδα επειδή βγαίναμε και τελειώναμε από κάτι σκοτάδια και βγαίναμε στα ξέφωτα και βγαίναμε στα, στις εξόδους των τούνελ όλοι αυτοί αναμασούσαν όλη αυτή την ρητορία εδώ και ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια άλλωστε γι' αυτό μπήκαμε και στο μνημόνιο για να βγούμε κάποια στιγμή και έχουν περάσει τέσσερα, πέντε χρόνια και βλέπετε πώ βγαίνουμε από το μνημόνιο διότι δεν είναι μόνο θεασότητες βασανισμών όπως αυτό που γίνεται τώρα στο Ρωμανό γιατί κατά μία είναι βασανισμός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στην πορεία είναι και ε, το πιο αυταρχικό σύνολο που έχει διοικήσει έναν τόπο αυτόν τον τόπο τα τελευταία 40-45 χρόνια ικανό για όλα να δημιουργήσει την οποιαδήποτε συνθήκη για να σωθεί το ίδιο και άρα τα συμφέροντα που εξυπηρετεί κυρίω ξένα και εσωτερικά βέβαια για να γατζωθεί στην καρέγκλα. Πριν λίγο έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Μεσογείων είχαν πάει φοιτητέ να διαμαρτυρηθούν για το Ρωμανό. Όλους τους μάζεψαν 41 προσαγωγές διότι ισχύει η απαγόρευση της ελληνικής αστυνομίας για συγκεντρώσεις στα οδοστρώματα των οδών έχει δοθεί και ένα πρόγραμμα σχεδόν το μισό κέντρο της Αθήνας. 41 προσαγωγές αυτή τη στιγμή έχουν πάει στην Γάδα. Ο κύριος Φραγκίσκος Ραγκούση Εμείς δεν δεχόμεθα να αντιμετωπιζόμαστε σαν ύποπτοί. Δεν θα τιμωρηθούμε πριν διαπράξουμε έγκλημα γιατί αυτό επιχειρείται τώρα. Δεν σε βγάζουμε γιατί θα δραπετεύσεις. Εάν σε βγάλουμε τι θα έχουμε πέντε κλούβες από πίσω να σε πηγαίνουμε. Μα είναι λογικές αυτές Αλλά ο νόμος δεν λέει να συνοδεύεται Αυτός που παίρνει εκπαιδευτική άδεια Πηγαίνει και επιστρέφει Μα έτσι δοκιμάζει τη συνείδηση Έτσι δοκιμάζεται το άνθρωπος Είναι μια κορυφαία στιγμή της ένομης τάξη Και του σοβρονιστικού συστήματος Ε, πανένταξη Οι ίδιοι δεν τα ψηφίζουν Οι ίδιοι δεν τα φοράζουν στα συνέδριά τους Ε, ελάτε να εφαρμόσετε Τα κέλια ανασέ... Tak eglià, puvris conde epsilà. Tak eglià, puvris conde ramilà. I vorohì, mas enormi. Να φανεί Νίκο Γιώργο Κρατιέ Από ένα Λουλούδι Δικαιοσύνη και ελευθερία ζητάει Με αυτό θα χορτάσει ο Ρωμανός Αυτή είναι η τροφή του Δεν θέλει άλλη μέχρι να δικαιωθεί Και από ό,τι παρακολουθώ και βλέπω ε, Τη συγκέντρωση στο γεννηματά τώρα την κάνουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, κατάφεραν να ανέβηκαν στον όροφο που είναι φυλάσσεται, νοσηλεύεται ο Ρωμανός και υπάρχουν εκεί διάφορα γεγονότα, βλέπω κάποιες φωτογραφίες στα social media, με αστυνόμους μπροστά στις πόρτες, λογικό, με γιατρούς, με μπλε, με λευκές ποδιές, ε, προσπαθούν να κολλήσουν, να δώσουν, να επιδώσουν ένα... Ψήφισμα. Εδώ είναι ελληνοφρένια πάντως 211 208 200 παρακολουθούμε ότι μπορούμε και όπως μπορούμε και βέβαια με τα δικά μας φίλτρα εννοείται οποιαδήποτε άλλη δήλωση θα ήταν ψέμα 211 το είπαμε το τηλέφωνο μπορείτε να παίρνετε την αποστόλη εκεί, σας παρακολουθεί μιλάει, σας αντιμιλάει όλο αυτό που γίνεται μπορείτε να στέλνετε και SMS γράφοντας real, αφήνοντας κενό και μετά στο 54% ή ε, τα email τα διαβάζουμε όσα μπορούμε και ως είναι μικρά σε έκταση στη διεύθυνση studio papaki realfm.gr Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και μετά το μικρό κόσμο είμαστε εδώ Εγώ είμαι εδώ πέρα 15 μήνες ελέγχω τη δικαιοσύνη θα σου το πω έτσι Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και να τι τώρα Με στην πόλη τη φράξα το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Και που ευάλιζαν. Να το Τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας μικρή Ε, το λοιπόν Ό,τι και να είναι τα άστρα Εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω Για μένα το λοιπόν Το πιο εκπληκτικό Πιο επιμητικό, Πιο μυστηριακό Και πιο μεγάλο Είναι ένας άνθρωπος Που τον ποδίζουν να βάθεις. Είναι ένας άνθρωπος Που Είναι ένα άνθρωπο που τον ποδίζουν να βαδίζει, Είναι ένα άνθρωπο που τον αλυσοβαίνουνε. Εδώ είμαστε, Έλληνο Φρένια, βράδυ στην εκπομπή των Ακριβοπούλου Μπολιόπουλου μίλησε, έβγαλαν οι συνάδελφοι εκεί καλοί, τον πρόεδρο του ΤΕΗ, στο οποίο ΤΕΗ έχει περάσει ο Νίκος Ρωμανό ο κ. Μπρατάκος, ο οποίος είπε διάφορα ναι, αλλά κάποια στιγμή ανέφερε την εμπειρία που έχουμε σε αυτή τη χώρα, τι συνέβαινε πριν 8-10 χρόνια ε, σε σχέση με έναν άλλον κρατούμενο που επίσης σπούδαζε στο ΤΕΗ. <Γιο> ε, λέτε επίση ότι και στο παρελθόν νερός κρατούμενος για υποθέσεις ληστιών επίση είχε πάρει ήτανε, κανονικά εκπαιδευτική άδεια Υπήρχε, υ, υπήρχε και... κάποιος ο, ο, κρατούμενος ο οποίος ο, ερχόταν με συνοδία αστυνομικού για ένα διάστημα και όταν ήταν για εξετάσεις είχαμε στείλει νομίζω καθηγητή ο οποίος τον εξέτασε στη φυλακή Δεν Άλει. έχει τόσο μεγάλη σημασία αλλά για ποια χρονική περίοδο μιλάτε κύριε Μιλάμε για πριν από 8-10 χρόνια. Βεβαίω, δεν ξέρω τι ακριβώ θα κάνει η δικαιοσύνη, το κράτο, την νόμου, τι ρυθμίσει θα φέρει και αν αυτό είναι η λύση. Δεν είναι εκεί το θέμα, διότι πλέον η υπόθεση με τον Νίκο Ρωμανό έχει ξεφύγει από την άδεια και την εκπαίδευση. Έχει πάει και σε άλλα θέματα. Και ορθώ έχει πάει και σε άλλα θέματα. Όμω, αν έχει μια αξία το ηχητικό και η υπενθύμηση του Προέδρου του ΤΕΗΝ, ότι πριν 8-10 χρόνια το είχαν λύσει. 8-10 χρόνια μετά είμαστε πίσω και από αυτή τη λύση που είχαν δώσει τότε. Η ελληνική δημοκρατία, που είχε δώσει τότε η ελληνική δημοκρατία. Ε, ο Δημήτρη, ένα ακροατή, στέλνει μήνυμα και λέει: να δημοκρατία νάτο, μετράει ακόμα έναν εργάτη νεκρό. Ναι, στην χαλιβουργία Βόλου. Θυμόσαστε την μεγάλη απεργία που είχε γίνει εδώ στον Ασπρόπυρβο και το εργοστάσιο του Βόλου. Χθε βράδυ ένα 49χρονο εργάτη, πατέρα δύο παιδιών, έπεσε μέσα στη δεξαμενή νερού και τον βρήκαν μετά από αρκετή ώρα στην συνάδελφοί του, οι οποίοι τον αναζητούσαν. Στην γνωστή χαλιβουργία με τα όσα είχαν γίνει πριν περίπου 1,5-2 χρόνια. Καλημέρα Αποστολή. Καλημέρα φίλε. Παίρνω μια αφορμή την απόρψηση τη εκπαιδευτική άδεια του Νικού Ρωμανού. Τι μπορεί να το πει και την απόπηρα δολοφωνία του Νικού Ρωμανού. Ακριβώ. Με την όπια λογική μου έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι και ξέροντα ότι είναι αντίστατη, νομίζω ότι θεωρούν μάλλον ότι είναι ο μόνο τρόπο που μπορεί να βγάλουν επρόδειρο δημοκρατία. Με τη δολοφονία αυτού του παιδιού του γιου μα, νομίζω ότι μπορούν να πιέσουν για να βγάλουν επρόδειρο τη δημοκρατία, να παραμένουν και επιλέγουν αυτό τον τρόπο. Λέει και αυτό δολοφονία. ή να συμπληρώσουν τα διασκοπισμένα δεξιόπουλα. Πολλά, πολλά. Όλα αυτά. Ή μπορεί έτσι να γίνει μια ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. Να το πούμε λίγο πιο απλοϊκά, πολιτικά παιχνίδια με τη ζωή ενό παιδιού. Ακριβώ. Ω θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στου συναδέλφου μου. Γιατί, γιατί είναι ανθρωπιστέ. Δεν πρέπει να κάτι λιγότερο. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν βασανιστήρια. Δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε βασανιστήρια για καν άλογο. Και κάτι τελευταίο. Ε... Αυτό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 Ναι, θα με τρελάνετε σύνδεσμό. Όχι, θα σα αφήσουμε στα καλά σου. Τι θε. Αυτή είναι ολαδήσαρε, αυτή που πίνει που διαφημίζει ο, ο τράγκα που σου είσαι. Εγώ δεν την πίνω, δεν έχω ανάγκη ο τράγκα. Ούτε εγώ την πίνω, απλά τη βουτάλ με γύρω. Αλλά δεν μου λε αυτή άμα βιωσιο ΣΥΡΙΖΑ θα την βρίσκουμε γιατί με έχει πάλι κωβάλει άλλο. θέμα τέτοιο. Ναι, αν, με, με έχει τρελάγι. Αν βιώδιο ΣΥΡΙΖΑ θα γράψουμε τα πάντα και μέσα. Κυρίτα και... μακρύω από τον Τράγκα. μάλλον επειδή αυτή τη μοναδίζα κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή πίνει ο τράκα και του γύρει στα μυαλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα την καταργήσει, είμαι σίγουρο. Ε, μα είχε ακούσει τον τράγκα πριν πιει τη λεμοναδίτσα πώ ήταν? Στα κάγκελα τη Σαμαρικό. Αυτή η λεμονάδα δεν ξέρω τι βάζουν οι μέσα, η αλλουρονική αντισυριζίνη έχει μέσα. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Με Σαμαρά να κλείσουν και το ασφαλιστικά να κοπούν οι συντάξει και να προκυληθούν εκλογέ. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αυτό, θα έχει πολλή Θα Αρχίσει η επανάσταση. Ναι, ναι, μη σκίσουμε καν καλτσόνολοι μαζί. Εγώ είμαι ο τελευταίο ο οποίο θα ισχυριστώ ότι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτή τη δύσκολη θέση είναι η ξένοι, οι εταίροι. Άρα εσεί πώ θα Προφανώς το ισχυριστείτε. Προφανώ είμαστε εγώ. και εμεί υπεύθυνοι για όλα αυτά. Προφανώ είμαστε και εμεί υπεύθυνοι για όλα αυτά, είπε ο Τσίπρα. Ναι. Γιατί δεν ονοματίζει ακριβώ ποιοι φταίνε για όλη αυτή την κατάσταση. Ποιοι φταίνουν για όλα αυτά. Κοιτάξτε, αρχικά, εννοεί, αρχικά με τον Άδωνη, ο Τσίπρα φταίει για τη φορολογία και για όλα. Ναι. Οπότε ο Τσίπρα είναι ο αδύναμο, πρέπει να υποστηρίξει Τσίπρα. Δεν σε άκουσα. Θα υποστηρίξω Τσίπρα, λέω εσύ. Ναι, γιατί κακό είναι. Δεν είναι. Είναι κακό. Ευδότη. Δεν ξέρω, θα αποδειχθεί. Καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δύο πράγματα θέλω να πω, ρε, και άμα θε βγάλε με. Το πρώτο είναι η επανάσταση, μπορεί να είναι μόνο μία. Η επανάσταση τη συνείδηση. Και μόνο αυτή. Και ένα άλλο που άκουσα και μ' άρεσε, και άμα θε βγάλε το γι' αυτό. Σκιέ μαζεύονται όταν το κοράκι καταπιεί τη μέρα. Σσσσσ, Καψαγμένο. Άστο, ρε, ξέρω, Δηλαδή ε... πολύ φεύγάτο το ριζέο Όχι, ρε. Έλα ρε αυτοί τα λένε αυτά. Σήμερα θα όλο το κέντρο της Αθήνας Λεωνίδα mm. Γιατί λέει είχαν, ε, έχουν γεωργανθεί και ήδη γίνονται 56 διαδηλώσεις 56 διαδηλώσεις Για το Θάνατο Αλέξανδρου Γεγορόπουλ Ερωτώ Πες μου μια τελετή για το Θάνατο του Κολοκοτρών mm. Που έφεξε Ελλάδα Μα δεν το κάνουν η αριστερά Για το Θάνατο του Καποδίσδη Που το από την που Ελλάδα Μα για και τι τις 56ς τις 56 κάνουν οι αριστεροί. Μα θέλει να σου εξηγήσει, αδερφέ! 56 διαδηλώσει και κλειστό όλο το κέντρο για τον Αλέξανδρο Ρηγορόπουλο. Πλεονία του μνημεί. Θεός χωρές Μα το καταλαβαίνετε, δεν μπορεί. και το θάνατο του Εθινότο Κουκουέι, για παράδειγμα δεν έχει δε γινόταν τίποτα. <Τι> Αυτό το καταπληκτικό σατυρικό κείμενο είναι οι δύο ή τρία χρόνια πριν τέτοιες μέρες είναι ο Άδωνης και ο Λεωνίδας που συγκρίνουν Γρηγορόπουλο με κολοκοτρώνη και γιατί δεν κάνουμε διαδηλώσει και αν είχε δολοφονήσει το κουκουέ δεν έχει είναι θεσπέσιο κείμενο με έμπνευση αυτός που το έχει γράψει κάποιος θεός προφανώς που τα αριθμίζει αυτά και το ακούμε και σήμερα επειδή κάθε χρόνο το ακούμε. Πριν λίγο στο νοσοκομείο Γεννηματά οι εργαζόμενοι είχαν ανέβει στον όροφο του που είναι ο Ρωμανό και η διευθύνουσα παρέδωσε το ψήφισμα που είχαν βγάλει, μπήκε μέσα και το έδωσε στον Νίκο Ρωμανό γιατί είχε δημιουργηθεί μια έντεση, αυτά τα βλέπω από τα social media που αυτές τις μέρες Και πάντα κάνουν πολύ καλή δουλειά. Μια δουλειά που δεν θέλουν και δεν μπορούν να την κάνουν τα υπόλοιπα μέσα. Την Κυριακή υπάρχουν συλλαλητήρια επίση, όχι μόνο αύριο για τον Γρηγορόπουλο, υπάρχουν την Κυριακή συλλαλητήρια σε πολλέ πόλεις τη χώρα. Τα διοργανώνει το Πάμε. Καταρχήν ψηφίζεται προπολογισμό την Κυριακή, με όλα αυτά το έχουμε ξεχάσει. Για το ασφαλιστικό και τι νέε διατάξει που περνάνε από τα μέτρα που δεν θα παίρνει η κυβέρνηση με τα mail και όλα τα υπόλοιπα εδώ στην Αθήνα που μας αφορά είναι στις 5.30 το ραντεβού στην Ομόνια στις 5 η προσεγγιστρόσις και στη Θεσσαλονίκη στις 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους αυτά την κυριακή ε, τα διοργανώνει το πάμε ναι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 Αποκλείεται. Εγώ να σκάσω. Σκάσε. Δεν θέλω να σα ταράξω. ΕΠΕΝ δεν υπάρχει. Εκπρόσωποι της ΕΠΕΝ υπάρχουν στην Δημοκρατία βέβαια. Αφού να σου πω, στα 97 μου χρόνια καταλαβαίνει πόσε φορέ έχω ψηφίσει. 97 είσαι? Ναι. Γι' αυτό τα είσαι χαμένα. Γι' αυτό τα έχω χαμένα? Ναι. 400 τα έχω κακομοί μου. <laughs> Εγώ ψήφισα και κοντύρι και μεταξά και παπαδόπουλο. Αποκλείεται. Ε, ε, αποκλείεται. Έτσι με αυτή την πλάτη γύρω και κοιμήσου Όχι θα κάθομαι να σκάσουμε με τα ναρχοκουμούνια. Άδνη, εσύ? Σε 50 χρόνια τι έγινε Ποιο είναι αυτό Θα ταρχάς να ευχηθώ να πάρω όλα καλά με το παιδί Θα τις καπουλάρ γιατί είναι πολλές ημέρες δεν. Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι Τον μισούν πάρα πολύ Και το έχουν δείξει πολλές φορές Το φύλλο που τους δείξανε γιατί Δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο, τέτοιες εικόνε. Άλλου κρατούμενου τύπου βιαστέ, τύπου πετελαστέ δεν έχουμε δει τέτοιο μίσο να, να το ρίχνουν πάνω σε αυτά τα παιδιά όπω αυτά του μισούν όλου αυτού, όλα αυτά τα παιδιά όπω το λέει και ο ότι με μισούν έτσι ακριβώ είναι και με αυτά τα παιδιά και πιστεύω ότι δεν το έχουν σε τίποτα να τον θυσιάσουν και να τον αφήσουν να πιθάνει και να ντήσουν μετά στα καλά του με τι κουκούλε, τι ωραίε ασφαλιτάκια του εκεί πέρα να μου μουξαμολίσουν να βρούν μια. Να δικάψουν να δημιουργήσουν έφτιαχνα θέμα και κάνουν κανάλια να έχουμε ένα ασχολούμαστε για μέρε. Να φύγει και το μίσο, να ξεσπάσει το μίσο του έτσι να κάνουν πάνω, πάνω σε αυτό το παιδί, αλλά ταυτόχρονα με έναν παροτιόντι γωνιά. Τραβήσουν και τον κόσμο προ τα κίνητα, βλέπει τι κέρτε, τι γίνεται και να περάσουν αυτή η αύξηση φυπη, αύξηση πόρων και τα σχετικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό θα θυσιαστεί, έχουν περάσει 25 μέρε δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. 25 μέρε ένα άνθρωπο πεθαίνει στο κρεβάτι του. Και αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Νομοθετική τριύμιση και μαζί και τέτοια Στην τηλεοπτική εγκληνοφρενία, βλέποντα το καραφλό βουνό στι κουριέ, μου φάνηκε ο Χατζηδάκη σε ένα κούκλο. Όπου μπει αυτό ο Μπόμπολα, ανδρεφέ, είναι χαμό. Εχθέ ακούω το δελτίο ειδήσεων του Ριαν Μιακοπελίτσα λέει ότι ο πρόεδρο τη Τεσσυά, λένε, η Αντωνιάδου, ρε. Ε, τέλο πάντων, τάξη. Δήλωσε ότι αυτοί οι κλάδοι που έχουν επιλεγεί περισσότερο από την ανεργία είναι ο κατασκευαστικό κλάδο και ο κλάδο των μέσων μαζί με ενημέρωση. <συλίξει> Όπου μπει ο Μπόμπολα, ανδρα. Też ta lekarza, których dwulem nie kłopotam. To Ναι. Ναι, γεια. Θέλω ε, το, να μεταβιβάσεις τον Αποστόλη. Ναι, θα το μεταβάσω. Το, για το δάνειο, το, για αυτά που μας χωστάνε οι Γερμανοί, τα οποία υπερβαίνουν τα 800 δις, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε ο τύπος, ο έτυπος τύπος αναφέρει τίποτα. Νομίζω ότι έχει... Ε, θα έτυχε, θα έχει άλλα θέματα επικαιρότητα. Πρέπει κάθε μέρα να το υπενθυμίζεις, νομίζω, ο Αποστόλης, αυτό.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 Στις 3.30 Γιάννα Κανέλη, στις 2 τώρα σε λίγο, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μαγαζίνο, αμέσως τώρα παραγγελίες αφιερώσεις και τα υπόλοιπα στους δρόμους. Γεια σας. Μη λες πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη πολλά, μην έστο μερτικό σου.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 Κάνει όπω κάνουν όλοι. Και έχω και μια αφιέρωση που μου ζητάνε από το Twitter. Η Ο Μαρίνα το... Insomnia μου παραγγέλνει. Επειδή σημαίνει έτσι Αγία Βαρβάρα, αγαπημένη μου αποστόλη, του εκεί παραγγελία για την Παρασκευή. Τη βαρβάρα. Τη βαρβάρα. Θα τη βάλω λόγω γιορτής. Γεια σα, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιο είστε παρακαλώ, Αντώνη Πεσάτη. Ο Αντώνη, Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθε προχθές και δεν την πήρε, δεν σου μιλάει. Όχι σήμερα θέλω να τη πω χρόνια Σου και... κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θέλω το Σάββα. Όχι χθε, αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν τη είπατε ποιο είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και πουσιάζουν ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και η Παρακαλώ, όχι, μη τη φωνή. Μισό λεπτό. Μισό... Μιλ... Ο, ο Αντώνης είναι, που δεν σε πήρε χθες. Τι Να... Στο ε, διάλο, Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά γραφτή. Να, να την ακούσω. Βαρβάρα, ελά λίγο πιο. Τι Στο διάλο, να. Δεν ακούω, δεν ακούω. Φωνή τη δεν είναι, Αντώνη, τις δε, δε, δε είναι μεταφέρω, αυτή. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τίμπιν ελίκη ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή <μήν>, τη από μακριά. Να, να, ναι, Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθε. Α στο διάλο Να, ρε, Βαρβάρα. μου το τι μόνη. Πατρέψου, στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Βάζει. Σαμαρά, Βενιζέλο, Βούλτεψι, όποιον γουστάρεις να ταχώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά βάζει τη βουλιουκλάκι που έλεγε Βρίζε, Βρίζε, εσύ σε μια ελληνική ταινία. Βάζει το τραγούδι του Τζίμι του Πανούσι που λέει που πρέπει, τι δεν πρέπει, η στιγμή δεν σκέφτηκα. Αλλάζει του Γκλέτσου και βάζει του Τσίπρα. Κατάλαβε τι. Και στο τέλο βάζει τον Άδεν να λέει το λιγουρεύεστε, το λιγουρεύεστε. Ανώμα, λεγιά. Οι τώρα πιθανόν θα έχουν διπλάσιο ΦΠΑ. Γιατί ο Τσίπρας αποφάσισε δια της προεδρικής εκλογής να τηνάξει τον οικονομικό κύκλο της χώρας στον αέρα. Δεν θα φταίει ο Σαμαράς αν έχουν διπλοφυμπία. Θα φταίει ο Τσίπρας. Βρίζε, βρίζε. Δηλαδή είσαι εσύ που σε βρίζω. Αμέρα, αρέσει. Βρίζε, βρίζε. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Οπότε δεν σκέφτηκα. Του Τσίπρας. Το τα λιγουρά μαδε! Τα λιγουρά μαδε! Μέσα από τι κάλπε τη χισμή ξεγενά τα παιδιά σου. κι πώ κλείσει τα μάτια σου και από τον κόσμο φάσου. Βάλει και τη μαμά του την Παρασκευή. Θέλω μια χάρη. Ψάχνω να βρω αυτή τη φάρσα με τη γιαγιά, με τη μαμά Κώστα. Θα στιγμάνει την Παρασκευή. Ναι. Ο Αποστολής. Ναι, εγώ. Ο Αποστολής ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε. Καλά είμαι. Α, λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη. Δεν ήμουν δε Αποστολή.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 Τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν τώρα. έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλο μου δεν έχω σημασία, Γιατί ναι θα, θα σα πω είστε εγώ, είστε γιατί. Είστε. Γιατί. Είμαστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. <συρειά> Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνη έχει υποσχηθεί θα μα κάνει γιατρού άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιο και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Λέτε να λέει ψέματα. Βρε παιδάκι μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο γιατρό. Μα είπε. Εσύ τώρα, εσύ συγγνώμη ο Κώστατ. Τι δουλειά έχετε πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του ήλιο. Πάτε, πάτε, πάτε. Εγώ σα τον αρέσει, τηλεφωνάτε, τηλεφωνάτε. Άσε με αποστολή ντροπή Καλέ, μαμά του Καλέ, Καλέ. Κώστα. Συγγνώμη, ακούστε με, μαμά του Κώστα. Ο Δεν είστε. είναι κακό. Ο άνθρωπο έχει τσίπα, είναι τίμιο. Θα μα κάνει γιατρού, είπε. Αχ, Παναγία μου, θα σα τύχει αύριο και θαύριο. Πατριστεύετε, Μωρέα. Γιατί όχι. Θα σου τύχει Καλή. κυρία μαμά του Κώστα μου. Καλή. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις το γιατρό με στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστας ο γιατρός, από χαμάλης γιατρός. Δεν μου λέτε. Τι. Εσύ τώρα. Γλύφοντα έρχοντα, πάτε! Γιατί ο Άβωνη πώ πήγε? Τι συνέβη, έγινε! Είναι το πρώτο κιόλα, κύριε μαμά του Κώστα! Άκου τι λέει, άκου τι λέει! Αντί να πάτε μπροστά, μπροστά, ρίδε είναι! Εμεί κοίτα, γεράκια βρεπιά είμαστε! Αλλά εσεί, να πα του Άβωνη το γραφείο, εσύ και ο Κώστα! Για να πάτε, κύριε του Κώστα! Στι σου τα πόνερά, ελεύθερο κολύμπα και κάθε χρόνο Σπαστά και καμπταλήμπα. Θέλω να συζητήσω μια φιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να πω πολλά, πάρα πολλά, αλλά δεν τίποτα. Μια φιέρωση μόνο για την Παρασκευή. Βάλε μου τον τιμονιέρι. Τι τιμονιέρι. Από την έργα του του Κομμάτι που λέει με το μάλαμα. Τι και πώ να με Υπέση, εμένα, δεν να συζησί. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί μου... Του λέω ποιος είπε σένα... Μου λέει καλό φίλε μου Λέω...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 Είναι μυστικό, το ίδιο λάθος πάντα, πως το καταφέρνω. Mm. Έτσι ξαφνικά θα βρεθώ με μιας, κάτω από το στο χώμα τσακισμένος. Mm. Μην ενοχλήστε κύριοι, είναι ευχαρίστησή μου κάθε βραδιά εδώ, μπροστά σας να πεθαίνω. Μην ενοχλήστε κύριοι, είναι ευχαριστησί μου, κάθε βραδιά εδώ, μπροστά σα να πεθαίνω.